η στιγμή της οτιρίας της χώρας και κάποιοι το ονομάσαν Εκολοτούμπα Μουσική <Τι> Μουσική Και κάποιοι το ονομάσαν Εκολοτούμπα <Τι> Αλλά αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος που ήταν η στιγμή της οτιρίας της χώρας και κάποιοι το ονομάσαν Εκολοτούμπα είναι αυτοί που ονομάσαν Κολοτούμπα την Κολοτούμπα αν είναι δυνατόν βγαίνει βγήκε χθε ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα συνέδριο εκεί που γίνεται να μας πει ότι δεν ήταν Κολοτούμπα όλο αυτό αλλά ότι ήταν σωτηρία της χώρας πασχίζει ο Έρμος μετά την Κολοτούμπα που έκανε το 2015 και όλα τα υπόλοιπα που έκανε το 2015 και λίγο μετά να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι αλλιώ, να δώσει το δικό του αφήγημα, να επιβάλλει δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα αλλά πασχίζει, πολεμάει. Η Ιδρώνει να αποδείξει ότι τα έκανε όλα αυτά όπως τα έκανε, ορθώς τα έπραξε. Ήρθε τώρα και μια μήνη επιβεβαίωση από τη Μέρκελ, οπότε έπιασε την ευκαιρία. Εμφανίστηκε και αυτός να πει το δικό του αφήγημα, τη δική του οπτική, η οποία όμως δεν πήθηκαν κανέναν. Θα ασχοληθούμε λίγο έτσι στην αρχή με το εθνικό κεφάλαιο της αριστεράς, δεν έχουμε και πολλά εθνικά κεφάλαια, πόσο μάλλον τη αριστερά. Ένας πρώην Του μεγέθου και του βεληνικού του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο μα μιλάει για την κολοτούμπα που δεν ήταν κολοτούμπα. Ο δεύτερο μύθο είναι ότι η διαπραγμάτευση αυτή που κάναμε και κυρίω το δημοψήφισμα κόστησε 100 δι, 200 δι, 500 δι. άλλο ο καθένα έλεγε ότι ήθελε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δραματοποίηση, χωρί να θέλω βεβαίω και θα υπάρξει ιστορική αποτίμηση στην ώρα τη, χωρί να θέλω να ισχυριστώ ότι όλα γίνανε ορθά και ότι δεν υπήρχαν λάθη Αλλά αυτή η δραματοποίηση. Του δημοψηφίσματο που ήταν η στιγμή τη εσωτερία τη χώρα και κάποιοι το ονομάσανε Κολοτούμπα, που ήταν η στιγμή τη εσωτερία τη χώρα και κάποιοι το ονομάσανε Κολοτούμπα, μα οδήγησε για πρώτη φορά στο να έχουμε μια συμφωνία. Μπράβο! <συσχετί> με επαρκή χρηματοδότηση για την επόμενη τριετία, κυρίω όμω με ορίζοντα την αναδιάρθρωση του χρέου. Άρα δεν ήταν στρατηγική, στρατηγική το δημοψήφισμα από, από τη μεριά σα, ήταν ένα έδος στρατηγικής... Εσείς πιστεύετε τί, ότι ήταν τι. Ότι ήταν κολοτούμπα σίγουρα, το είπαμε και πριν. Ότι ήταν κοροϊδία, ότι ήταν απάτη, εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Αυτά απάτη δεν ήταν σε τίποτα, και με τίποτα ήταν απάτη. Ότι ήταν η καρέκλα και θα μείνω εγώ δοβιδωμένο και θα κάνω τα πάντα ακόμη και τα αντίθετα από αυτά που έλεγα πριν και που πιστεύω και που έχω θητεύσει χρόνια στην αριστερά κτλ. Όλα αυτά ήταν, γιατί έκανε ερώτηση στου δημοσιογράφου, τι ακριβώ ήταν όλο αυτό. Αλλά αμέσω μετά και απάντηση. Ήταν ένα είδο στρατηγική. Εσεί πιστεύετε ότι ήταν τι, Ότι ήταν αυτέ οι ανοησίε που λένε ότι θέλησα να κάνω ένα κόλπο, έναν ελιγμό για να χάσω και να κερδίσουν οι άλλοι. Όχι και στρατηγική εμπεριέχει πολύ. Όταν το 10 ήταν ένα πλάν B, mm. αν θέλετε. Το πλάν A, πιο ακριβώ ήταν. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει ούτε πλάν A, ούτε πλάν B, ούτε πλάν C, τίποτα από όλα αυτά. Πηγαίναμε και όπου βγαίναμε, κάτυχαν στο νου τους, Ο καθένα είχε διαφορετικό. Άλλο είχε ο Βαρουφάκη στο νου του, άλλο είχε ο Τσακαλώτο, άλλο είχε ο Τσίπρα. Μάλλον ο Τσίπρα τα είχε όλα αυτά μαζί. Άλλο είχε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε ήταν ένα Plan B, δεν ήταν κολοτούμπα, μα είπε χτε. Και ήταν ισοτηρία. Εφόσον λοιπόν ήταν Plan B, τελικά έγινε το Plan B, δεν έγινε το Plan A. Το οποίο Plan A, τι ήταν, να μην έρθει καν μνημόνιο. Και το Plan B, ω απάντηση του Plan A, είναι να έρθει μνημόνιο. Αυτό είναι το ακριβώ αντίθετο, δεν είναι Plan B. Το Plan το B, το δεύτερο συνήθω, η δεύτερη εκδοχή, ε, είναι κάτι παρεμφερές με το πρώτο. Δεν μπορεί να είναι το ακριβώ αντίθετο, γιατί το ακριβώ αντίθετο το έκανε και ο Σαμαρά. Το έκανε πριν και ο Γιώργο Παπανδρέου. Ποια η διαφορά, θέλω να πω, επανερχόμαστε σε αυτά, γιατί ο ίδιος επανέρχεται, επειδή την ενοχή και το βάρος και κάθε αφορμή και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 Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια! Εδώ είναι και τα δύο πλάν. Και το A και το B. Το πρώτο λέει ή με την αριστερά και την αξιοπρέπεια. Μάλλον το πρώτο είναι ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια, ή την αριστερά και την αξιοπρέπεια. Το πλάν A, αν δεχτούμε ότι ήταν η αριστερά και η αξιοπρέπεια, δεν ευωδόθηκε, δεν έγινε και έγινε το. δεύτερο που είναι με τη Μέρκελ και τα μνημόνια, η οποία Μέρκελ τώρα έγραψε και το βιβλίο και προσπαθούμε να κρατηθούμε και από αυτήν που τις λέγαμε να πάει πίσω, τον go back και όλα τα άλλα. Τα μέρα μεσημέρι ακούσαμε και τα πάρα πολύ ωραία εκείνης της εποχής που είναι ένα ωραίο παράδειγμα, γι' αυτό το ακούμε συνεχώς και επιμένουμε λίγο σε αυτό, κοροϊδίας του ελληνικού λαού και εξαπάτηση του ίδιου του λαού που Ψάχνει να βρει σωτήρε και θα ξαναψάξει στο μέλλον να βρει τέτοιου τύπου σωτήρε, οι οποίοι με την πρώτη ευκαιρία κάνουν το Plan B. Το οποίο δεν το έχουν πει όμω από πριν, ποτέ. Το λένε εκ των υστέρων, δέκα χρόνια μετά ανακαλύπτουν ότι όλο αυτό θα το πούμε Plan B και όχι κολοτούμπα, ισχρή κολοτούμπα όπω πραγματικά ήταν και το ξέρουμε όλοι ότι ήταν. Είτε συμμετείχαμε κάποιοι, είτε δεν συμμετείχαμε. Ο Αλέξη Τσίπρα, στο χθεσινό συνέδριο εκεί στην τοποθέτησή του, μα είπε και πώ νιώθει τώρα που είναι αποστασιοποιημένο από όλα αυτά. <κοίλιο> <κοίλιο> αυτός όμως πώς τον βλέπετε σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο και επίση δεν σας πήραν τα χρόνια Κοιτάξτε καταρχάς πρέπει να σας πω σε πολύ ανθρώπινο επίπεδο ότι δεν είμαι δυστυχής που δεν βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του την ώρα Δεν μπορώ να βρω παρηγοριά πουθενά Δεν είναι ούτε μια βουλή ούτε ένα πολιτικό σύστημα που με εμπνέει Δοκίμησα το ποτό, το χαρτοπαίγνιο, τίποτα Και θεωρώ ότι κάθε άλλο θα έλεγα ότι είμαι ευτυχής και σε προσωπικό επίπεδο γιατί έχω βρει λίγο περισσότερο χρόνο και για την οικογένειά μου και για τον εαυτό μου. Mm -hmm. Έχω μια ιστορικμένη εμπειρία. Δεν είχα να μαγειρέψω. Περίσσεψα να γκινάρε από χτε. Οπότε λέω δεν πάω. Έχω αποφασίσει να έχω ένα Ινστιτούτο που στόχο έχει να παράξει πολιτική. Mm -hmm. Εμεί έτσι το έχουμε στο χωριό. Αυτό είναι το συνήθι. Με πρόσημο πολιτική, πολιτική προοδευτική. Αυτό είναι το συνήθι. Εναλλακτική πρόταση για τι προοδευτικέ δυνάμει. Τις κουμπάρες παίζουνε. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαίνεται περπατημένο. Νιάζομαι για αυτό το χώρο. Δεν να μάθει λεπτομέρειε. Ω εκ του νομίζω ότι θα πορευτώ έτσι και θα κάνω ό,τι μπορώ. προκειμένου να διαμορφωθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για να υπάρξει εναλλακτική στον τόπο Λέω αύριο να φτιάξω λαχανόριζο Για να υπάρξει εναλλακτική στον τόπο Και έχουμε να φάμε λαχανόριζο Το παρτάλι, Το από το κάτω παρτάλι είναι οι ατάκες που ακούσαμε μέσα στη διήγηση του Αλέξη Τσίπρα ε, για το πώ περνάει τώρα, τι χρόνο έχει, πώ θα βλέπει τα πράγματα, πιο ψύχρωμος, πιο ώριμος, πιο πιο πιο τόσο ώριμος που έχει ενθουσιάσει το θάνο πλεύρι Σήμερα ας πούμε ακούγοντα τον Αλέξη Τσίπρα ναι. για το μεταναστευτικό που άκουσα ελεγχόμενη μεταναστευτική ροή άκουσα κλειστά σύνορα, άκουσα δεν αντέχουμε άλλο Δάκρυσα. Όχι, εγώ δεν είμαι θειασότη των ανοιχτών σύνορων. Πιστεύω ότι πρέπει να περιφρουρούμε τα σύνορά μα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ελεγχόμενη μετανάστευση. Προφανώ και ο Αλέξη Τσίπρας έρχεται στο χώρο τη δεξιά αναφορικά με τη μεταναστευτική πολιτική. Ξέρετε κάτι, τώρα εγώ. Οι ιδέε τη δεξιά δικαιώνονται, κύριε Κοτρότη. Δημοσιογραφικά, πάντω συνολικά τη κοινωνία. Στη Γερμανία πάντως... πέφτει η κυβέρνηση. Η, η κοινωνία μα δείχνει συνολικά και με τι εκλογέ τη Αμερική. Ότι οι λύσει έρχονται από τα δεξιά. Πάνε, πολύ θετικό αυτό. Ότι οι λύσει έρχονται από τα δεξιά. Βέβαια, είδαμε και ποιε λύσει ήρθαν από τα αριστερά. Όταν ήταν κρίσιμα τα πράγματα, είναι οι ίδιε ακριβώ με αυτέ που ήρθαν και από τα δεξιά. Τώρα έχει αρχίσει και η ρητορική τύπου δεξιά. Γι' αυτό δακρύζει ο Θάνο Πλεύρη. Είναι πολύ αισιόδοξο για την Ευρώπη, κυρίω που το έχει ξαναπεράσει, και για τον πλανήτη, οι λύσει να έρχονται από δεξιά και από ακροδεξιά. Το έχουμε διασταυρώσει, το έχουμε ξαναζήσει ω ανθρωπότητα. Θέλει να το ξαναζήσει η ανθρωπότητα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Θα το ξαναζήσει, ήδη έχει αρχίσει σε πολλέ περιοχέ και το ζει. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμεί εδώ, παραγνωρίζοντα τα ακροδεξιά, την Ευρώπη, την Αμερική και όλα τα υπόλοιπα, είναι το αναπτυξιακό σοκ. Ποιο το λέει αυτό, Αυτό που έχει ατού την οικονομία. Και εγώ θέλω για άλλη μια φορά σήμερα να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Θα πέσουμε σε τείχο. Πολύ πιο σύντομα από όσο νομίζουμε. Σπαταλάμε, εξαντλούμε δυνατότητε πάρα πολύ σημαντικέ. Χρεοκοπία. Όχι, κίνδυνο χρεοκοπία. Δεν πιστεύω ότι θα βρεθούμε ξανά σε κίνδυνο χρεοκοπία, αλλά θα βρεθούμε στον κίνδυνο να είμαστε στι τελευταίε θέσει τη Ευρώπη, ουραγό, και σε κίνδυνο να ξανά έχουμε μπροστά μα έντονα φαινόμενα κοινωνική ένταση ή κοινωνική κρίση. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται επιγόντω ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ, να το πω έτσι. Αντίστοιχο αυτόν της περιόδου τρικούπι Βενιζέλου. <σομίου> Οικονομία <σομίου> με <σομίου> το μεγάλο μου ατού. <σομίου> Αντίστοιχο αυτόν της περιόδου τρικούπι Βενιζέλου. <σομίου> Σοκ. <σομίου> Θέλουμε αναπτυξιακό σοκ, γενικότερα. Θέλουμε αναπτυξιακό σοκ, αντίστοιχο την εποχόν τρικούπι Βενιζέλου, έχουν αλλάξει όλα από τότε, έχει αλλάξει όλο ο πλανήτης, ε, καταραίουν οικονομίες της Ευρώπης, Γαλλία βλέπετε τι γίνεται, Γερμανία βλέπετε τι γίνεται και γενικότερα και εδώ ο Αλέξης ο ως ειδικός. και όσο έχουν την οικονομία ω ατού, κάθετε και τοποθετείτε και το ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι εκεί ε, πείτε μας την αποψή σα για τα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης και διηγεί το Τσίπρας με αυτό το σοβαρό ύφος, ό,τι πιο αστείο ωραία είναι όλα αυτά τα κρατάμε Τρικούπης, ο Τρικούπης είχε πει το δυστυχώς επτοχεύσαμε πριν να έρθει το, η ανάπτυξη ή τότε ή μετά, δεν έχει σημασία ε, θα έρθει η ανάπτυξη και με 4 ευρώ ή με 17 ευρώ Είμαι 20 ευρώ το μήνα. Τι είναι αυτά τα ποσά τώρα. Ο Βορύδη θα μα βοηθήσει. Στα τρόφιμα. Ναι. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Να το εφαρμόσουμε στα τρόφιμα. Τα τρόφιμα έχουν αυτή τη στιγμή ένα συντελεστή 16%. Να το κάνουμε 14%. Ναι. Στα 50 ευρώ, εγώ σα λέω ότι ένα νοικοκυριό ξοδεύει χαμηλό νοικοκυριό, ζορισμένο, 200 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, ναι, πιεσμένη ναι. η, η πιεσμένη κατάσταση. Πιεσμένη κατάσταση. 200 ευρώ. Στα 200 ευρώ του covid 2% Το βιβλιά. Πόσο 4. το μήνα? 24. 4. 4. 4. 4 ευρώ. Πού απαντάει εδώ η ερώτηση είναι γιατί δεν μειώνεται τον ΦΠΑ στα τρόφιμα. Τον ρωτήσαν το πρωί στο Open. Και κάνει κάτι υπολογισμού ότι είναι 16 αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ. Αν τον μειώσουμε, τον πάμε στα 14. Όλο αυτό κάνει και έναν υπολογισμό. Σε έναν οικοκυριό που σπαταλά δαπανά. 200 ευρώ το μήνα, μπορεί να και σπατάλει 200 ευρώ το μήνα για τρόφιμα, θα είναι 4 ευρώ. Άρα δεν σώζεσαι με 4 ευρώ. Ο κατώτατο μισθό η τελευταία αύξηση που δόθηκε ήταν 38 ευρώ το μήνα. Με 38 ευρώ σώζεσαι. Οι δημόσιοι πάλι που θα πάρουν τον Απρίλιο αύξηση θα είναι 20 ευρώ το μήνα. Με 20 ευρώ σώζεσαι. 17, 17 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι τώρα τα Χριστούγεννα το μήνα. Αν αυτό το σπάσετε στη μέρα, βγαίνει κάτι λιγότερο από 50 cents. Σώζεσαι με όλα αυτά. Επειδή εδώ επικαλείται ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε το ΦΠΑ γιατί δεν σώζεσαι με 4 ευρώ, Όταν όμω αυτοί πετάνε 4 ευρώ στη μούρη όλων, πανηγυρίζουν με 15.000 τρόπους Στα 4 ευρώ δεν του κάνουν τίποτα του νοικοκυριό. Τα 4 ευρώ αύξηση, εγώ δεν λέω ότι τον έσωσαν, ούτε το ισχυριστήκαμε ποτέ. Εμεί λέμε, εξαντλούμε δημοσιονομικέ δυνατότητε να αυξήσουμε το του. Όμως τι μου λέει. Μου λέει να χάσω εγώ φορολογικά έσοδα, ώστε αν τελικώ καταφέρουμε να περάσει ο ΦΠΑ. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα βάσιμο ισχυρισμό, η πείρα τη Ισπανία. να το απορροφήσω. Η πείρα τη Ισπανία. Βγαίνει η Ισπανική Κεντρική Τράπεζα και λέει: Κανένα αποτέλεσμα η μείωση του ΦΠΑ στο στην ακρίβεια. Οι Ισπανοί καταναλωτέ το λένε αυτό. Άλυστε. Προσέξτε, αυτό είναι που λέω εγώ λαϊκιστικό. Πάσαμε στο παρατσάκ. Και έτσι από το βορίδι με τα 4 ευρώ. Που είναι λακισμό να συζητάμε τώρα 4 ευρώ. Του έχει για πολύ παραπάνω του Έλληνε. Δεν, δεν αξίζουν Έλληνε τα 4 ευρώ. Γι' αυτό δεν τα δίνει ο βορίδη μέσω τη μίσου του ΦΠΑ στα τρόφια. τον μειώσει 10% άμα θέλει να μα δώσει παραπάνω και τον κουράζουν και μιζεριάζει με τα 4 ευρώ και τα θεωρεί πολύ λίγα και θα τα δώσει περιπτώσει και θα τα βρούμε. Μις θα τα κάνουμε. 4-4. Ω δεν καιτάλα, δεν είναι 3. τουλάχιστον είναι ένα άλλο ποσό. Όταν είναι για τις αυξήσεις τους μισθού, κάτι τέτοια πετάνε. Όταν είναι για μειώσει ΦΠΑ, το παράδειγμα της Ισπανίας και όλα αυτά, λαϊκισμός, καταλήγουν εκεί. Και βρεθήκαμε στο Παρατσάκ. Πότε βρεθήκαμε στο Παρατσάκ, 80 χρόνια πριν, σαν σήμερα, αυτό που ονομάζουμε Δεκεμβριανά. Ο καθεστός, όπου στι 13 Φλέον Δεκεμβρίου έχει φτάσει το χαμηλότερο του σημείο και φαίνεται πάντα να πάνε προς κομμουνισμό. Το κολονάκι, την πλατεία συντάγματο, yeah. μέχρι του Μακρυγιάννη, αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι του αστικού τους Και βέβαια την περιοχή στο Γκουδί, όπου είναι η ταξιαρχία του Ρίμινη, έχουν και λίγο πρόσβαση εκεί σήμερα στο πάρκο Ελευθερία το του Βενιζέλου. Αυτό το κομμάτι, μέχρι το νοσοκομείο λέει Αγγριακού. Αυτή είναι η Αθήνα. Η ελεύθερη Ελλάδα τη Αστική Δημοκρατία και Βήμου Όλοι οι άλλοι Αθηνικοί είναι πια κομμουνιστικοί! Όλα κομμουνιστικά! Και Σαριανή, Παγκράτη, όλα. Προσέξτε. Φτάσαμε στο Παρατσάκ. που πω, πω, πω, φτάσαμε. Ο Άντρο Γεριάδη εδώ, από τα μαθήματα που έκανε. Και κάνει με ιστορικά θέματα για τα Δεκεμβριανά. Δεκέμβρη λοιπόν του 1944. Σαν χτε έγινε η πρώτη κινητοποίηση, διαδήλωση στην πλατεία συντάγματο. Βγάλανε όπλα πάνω από τι ταράτσε. Και το κοινοβούλιο και έβαλαν κατά του πλήθου, πλήθο, τεράστιο πλήθο, νεκροί. Σήμερα, δεύτερη μέρα, το ΕΑΜ είχε προκηρύξει γενική απεργία, δεν δούλεψε τίποτα. Πήγαν στο πρώτο νεκροταφείο, χιλιάδε λαού, θάψαν του χθεσινού νεκρού και μετά κατευθύνθηκαν πάλι προ την πλατεία Συντάγματο όπου έψαλαν το πένθυμο εμβατήριο. Μπροστά υπήρχε ένα πανό, θα έχετε δει τη φωτογραφία, το κρατούν μαυροφορεμένε κοπέλε. Και έγραφε αυτό το πανό: Όταν ο λαό βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο τη τυραννία, διαλέγει τι αλυσίδε ή τα όπλα. Εάν έχει μείνει αυτό το πανό, στοιχιώνει πάρα πολλού, μάλλον του στοιχιώνει όλου. Και η από εδώ, και η από εκεί, τοποθετηθείτε όπου θέλετε, σε όποια πλευρά θέλετε. Θα ακούσουμε πώ περιγράφει τη χθεσινή μέρα τα γεγονότα ένα μέλο τη οργάνωση Χ. Ένα Χ δεν είναι στη ζωή πια, ο Νίκο Φαρμάκη. Όταν έφτασα στο βασιλικό κήπο, α πούμε, επί τη Χάλαγε ο κόσμο, ερχόντουσαν τότε. Θα έλεγα ήταν 10 και Οπότε κατάλαβα ότι ερχόντουσαν από όλες τις πλευρές. Ανεξαρτημίου, θερμού, σταδίου. Εμείς είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή. Που έλεγε, στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, ο φέροντο παρόν, μέρος της γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών αυτών. Έγιναν οι όλες εξεκρυμώσει και μου λένε ανέβαι πάνω στο παράθυρο δεξιά ή ένα Και δεν θα πυροβολήσετε μέχρι ότου αυτοί πατήσουν τον άγνωστο. Όταν πατήσουν τον άγνωστο, πήρε καταβολήση. Όγκο ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George, α πούμε. Θα πρέπει να ήταν πύρος 250.000 ανθρώπους. Και ανεβαίναν φωνέ, φωτογραφίε Ρούσβελτ Στάλιν ω επιτοπλίστων. Σημαίε Σοβιετική Ενώσεω Αμερική ω επιτοπλίστων. Όχι Αγγλικές σημαίε, ούτε ελληνικέ, ίσω να υπήρχαν ελάχιστα. Και ξαφνικά. Εγώ κοίταγα, α, δεξιά μου ήταν η, η αστυνομική διεύθυνση. Και στον παρκόν ήταν ο Έβερτ ε, με τρεις-τέσσερις άλλου αξιωματικού. Ο Έβερτ είναι ο πατέρα του Μιλτιάδη Εβερτ, ο Άγγελο Έβερτ, διοικητή τότε τη αστυνομία και η αστυνομική διεύθυνση στη γωνία Βασιλής Σοφία και Πανεπιστημίου. Τώρα είναι ένα καινούριο κτίριο, δεν, δεν θυμάμαι ακριβώ ποια χρήση έχει. Κάπω έτσι ήταν και όλοι οι άλλοι ήταν στη Βουλή πάνω και περιμέναν με τα όπλα. Ασύνου είδα φύλακε, αρχει Αυτό ήταν η σύνθεση, οι οποίοι άλλοι με έβαλαν στο κάτι τα οποία ήταν, άλλοι με τη φέκια αραδίδες, και άλλοι με στρέν αυτόματα. Άρχισα να βάλουν αντί του πλήθο. Το πλήθο σταμάτησε Και εκεί που χάλαγε ο κόσμο, πίσω απόλυτο σιωπή.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 Θα μείνει έκπληκτο. Κοίτα αυτό. Φτιάχτηκαν πάλι του φορέ και προχώρησαν. Άρχισε δεύτερη και τρίτη ρηπή. Ρώμοτε όλοι και αγωνιστέ, στο στι Τα την Είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος. Προσέξτε! Τάσαμε το παρατσάκ. που να γαυγίζουν. Από τότε μέχρι σήμερα είμαστε γεμάτο από αυτούς Και χίτες και κυρίως σκυλιά λησασμένα που να γαυγίζουν Ενώ νίκησαν στρατιωτικά δεν παραδέχτηκαν ποτέ την ηθική νίκη Και σκυλιάζουν, γαυγίζουν και έχουν την αντίληψη του χίτη ε, Του ε, βαγούς αυτού ομίλου που πρόσφερε πάρα πολλά τότε στον τόπο Από τότε τα Δεκεμβριανά Γιορτάζονται και άλλε εποχέ γιορταζόντουσαν με δόξα και τιμή. Θα ακούσουμε μια τέτοια εορταστική στιγμή από το 1966. Οι Αθηναίοι καταχαιροκροτούν και ζητογραφίζουν τον Βασιλέα που φτάνει στο Σύνταγμα Αθροφυλακή Μακριγιάννη για την εορτή τη επαιτίου τη συντριβή των κομμουνιστών κατά το Δικευριανό Κήρυμα του 1944. Ο Βασιλέα εισέρχεται στο χώρο του στρατοπέδου εν μέσω ζωηρών χειροκροτήματων. Στην εορτή τη Υπάρεσαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής κ. Στομπασπύρου, οι υπουργοί κ. Κοστόπουλος, Σαβόπουλος, Αποστολάκος, Γιανόπουλος, Κοθρής και Μαυριδόγλου, ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Κανελόπουλος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και χιλιάδες συγγενείς και φίλοι των θυμάτων του Διανδιένου Κίνηματος. Αυτά. Από το 1966, τα επίκαιρα της εποχής, ο Βασιλιά μας ο Κωνσταντίνος ένα χρόνο μετά έκανε το κίνημα και έφυγε, το χάσαμε για πάντα από το θρόνο. Χάσαμε και το θρόνο και έχουν μείνει τώρα οι και χορεύουν την δραπετσόνα, όταν παντρεύονται και όταν βαφτίζουν ε, Ελλάδα. Όλα εξηγούνται με κάποιο τρόπο. Στα Δεκεμβριανά τότε είχε πάρει μέρο και ο Μίκης Θοδωράκης. Στις 3 λοιπόν το Δεκέμβρη... Η, η εντολή του κόμματο ήταν να κατεβούμε όλοι οι άοπλοι. Πέρασαν μπροστά μα οι η Καλυφαίοι. Η Γραφείε πήγαινε προ τον θάνατο, γιατί αυτή βρέθηκε ακριβώ κάτω από τα πυράτα. Όλοι οι νεκροί ήταν από την Καλυφαίοι. Ο πατέρα μου επίση, ο οποίο με παρακολουθούσε, πέρασε από μπροστά μου με του και αυτό βρέθηκε και αυτό την ώρα που χτυπάγαμε ακριβώ τα σκαλιά τη πλατεία Συντάγματο. Όταν έφτασα λοιπόν στην διασταύρωση, ο θονο ήταν το τάγκ. Υπάρχει και, και το πρόσωπο του Εγγλέζου που ήταν μέσα στο τάγκ. Οι <Συλίδη> πυραβουλισμοί απάνω από την Βουλή. Φάνηκε το παιδί, γιατί είχε πολύ ομίχλη. Αλλά κάναμε κάτι έτσι και ήταν ακόμα φωνέ. Ήταν τραυματίε οι οποίε παράζανε, φωνάζοντα, ήταν νεκροί κάτω. Και εκείνο που μα έκανε εντύπωση είναι ότι ε, όλο το πεζοδρόμιο έχει γεμίσει μέμα. Τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ήρθε μια κοπέλα, η οποία δούλευε στο ριζοσπάτι, ήταν 19 χρονών. Και μου λέει, Στου πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα να περάσουμε. Δεν είναι Όλο το άλλο, ήταν νεκροί κάτω, ξαπλωμένοι. Ένα και ο πατέρα με ξαπλωμένοι κάτω. Καλά, χωρί να πατήσει τίποτα. Φοβισμένοι, άλλοι σκοτωμένοι, άλλοι τραυματισμένοι, αλλιώ Κάτω όμω όλο. Ήταν ελεύθερο το πεδίο μπροστά. Καθώ προχωράγαμε, βλέπω και το αίμα. Φωτάω την σημαία στο αίμα, την κρατούσα έτσι. Και... Επί... Ίσως 50 μέτρα Βαθήσαμε μόνοι μας Και περιμέναμε να μας σκοτώσουν τώρα από εδώ από εκεί, κλπ. Αλλά βλέποντας τώρα οι άλλοι Ότι εμείς προχωρούμε και δεν μας πυροβολούν Αν να μπαίνουμε και αυτοί μέσα Γίνηκαμε αλόφρονες Το αίμα έτσι μας έφερε μια ζαλάδα Δεν ξέρω τι Και γίνηκαμε άγριοι όλοι μας. Και λέω δεν ξέρω τι θα πει Το κόμμα θα κάνει Εγώ θα πάρω το πλούδο Και περιγράφει εδώ Μίξε Τωράκης στο. Το, την πρώτη γραμμή τη πορεία που ήταν τα μπλοκ τη Καλιθέα. Η ματοβαμένη σημαία του ΕΑΜ Καλιθέα υπάρχει στην έκθεση στο κτίριο τη Οδού Σανταρόζα που γίνεται αυτέ τι μέρε, πολύ ωραία έκθεση, έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά, την κάνει το Κουκουέ, με αφορμή τα 80 χρόνια από το 1944. Ο Μίξ Σωδράκη, όπω έλεγε ο ίδιο, καμάρουνε πολύ για τη συμμετοχή του στην, στα Δεκεμβριανά και το τραγούδι που ακούμε, ο αδερφό του αδερφό είναι δικό του, Ιακωβό Καμπανέλη, ει τύχει, καρέζει Ε, και ήθελε πάντα να αναφέρεται σε αυτά Έτσι πορεύτηκες κι εσύ μαζί με τους αδικημένους σε δρόμους που έκαιγαν Από νωρί πήρες του ήλιου το δρόμο κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο Για το λαό μας, για όλους τους λαούς, ως άλλος Σολωμός, ως άλλος βάρδος της ελευθερίας Με όλα τα προτάγματα της δικής μας εποχής Από 17 κιόλα χρονό οργανώθηκε στο ΕΑΜ και λίγο μετά στο ΚΚΕ παίρνοντας μέρος στην εθνική μας αντίσταση. Τον Δεκέμβριο του 44 πολέμησε στη μάχη της Αθήνας με τον πρώτο λόγο του πρώτου τάγματος του Εφεδρικού Ελλάς. ήταν τόση υπερηφάνεια σου για τη συμμετοχή σου σε αυτή την κορυφαία στιγμή της ταξική πάλης που πολλά χρόνια αργότερα θα πεις πως αν υπήρχε επιτίμβιο επίγραμμα που θα επιθυμούσε να χαρακτείς τον τάφο σου θα ήταν πολέμισε το Δεκέμβριο. Και αν τώρα το γραφό Καμπανέλης είμαι σίγουρος θα έβαζε το μνημόνιο τώρα στα χρόνια μας. Το μνημόνιο είναι ευλογία για τον τόπο. Το είχα και πει ο Πάγκαλος, το έχουν πει διάφοροι αλλά θα το έβαζε φαντάζομαι μέσα σε αυτό το τραγούδι που είναι ιστορία της χώρας από το 44 μέχρι όταν γράφτηκε περίπου δεκαετία 70. Ελληνοφρένια είναι εδώ ε, όπως κάθε μέρα 12-88-80 Τηλέφωνο Επικοινωνίας ο Δημήτρης Κύρκος, ο Ζευθμίτς, τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε δύο και συνεχίζουμε. Ελληνοφρένη εδώ, μιλώντας για την ήττα του λαού το Δεκέμβρη του 44, γιατί περί αυτού πρόκειται, από εκεί ξεκίνησε, αφήσαμε πίσω τον ίδιο το λαό. All. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Λοιπόν, ακούω τώρα εδώ το θύμιο. Για να ανακεφαλοποιήσουμε τι τράπεζε δώσαμε 50 δισεκατομμύρια. Σωστά. Ναι, μπορούσαμε. Και άλλο, τέλο πάντων. Τώρα είμαστε λίγο τζίψοι. Δώσαμε 50. Τώρα το ξεπούλημα το έχουν ονομάσει εξυγίανση. Τι ξεπουλάμε. Πόσα λε θα εισπράξουμε συνολικά. Πόσα πιστεύει. Θα εισπράξουμε καμιά δεκαριά δι. Από το ξεπούλημα. Ποιο θα το εισπράξει. Το κράτο. Α, νόμιζε το... εμεί η τσέπη μα. Γιατί η τσέπη μα ίσω και παραπάνω. Mm, το κράτο, όπω θα έδωσα από τον προηγούμενο. Υπολογισμό, τεσπρέξτε με δεκαριά. Άρα έχουμε μπει μέσα σε 40 δι. Αυτό είναι εξυγίανση. Καλά μου φαίνεται. Έτσι, αυτό μα ονομάζει ο Χατζηδάκη και ο Στουρνάρα. Εξυγίανση. Άμα Στα... βάλει φόρο στις τράπεζε, έτσι, καθυστερεί αυτή την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματο. Το 40 δι μέσα, τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Ναι, αλλά αν το 40 ήταν 80, το λες καλύτερα. Ε, βέβαια. είμαστε. Ναι. Αυτό να κοιτά, τα χειρότερα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Αριστερή καραβάνα εδώ, αγορή. Λέγε. Να σου πω, βέβαια, έχω μια απορία. Ο Άδωνη, γιατί έχει τόσο μένο, τόσο μίσο για τους αριστερούς. του αριστερού. Κάτι να κάποιοι, έχει αγάπη για του αριστερού. Η βασική ψυχολογική ζημιά που έχει κάνει η Ελλάδα είναι ότι μα και... έκανε μίζερου. Η αριστερά είναι μιζέρια. Υποψιάζομαι, βέβαια, μην τον έχει χαλάσει κανεί. Ή τον έχει χαλάσει αυτόν. Δεν ξέρω. Ή κάποιον του σε κανένα λαϊκό δικαστήριο παλιότερα. Δεν αποκλείω τίποτα. Συνήθω τα τραύματα έτσι γεννται. Από κάπου πρέπει να έχει βάση, δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν είναι τόσο Ναι, για τι Ακαδημίε Εμπορικού Ναυτικού. Ποιε Ακαδημίε θα βγάλουν και ομάδα, είναι σαν τι Ακαδημίε του Ολυμπιακού που λέμε. Τι είναι αυτό τώρα, Βλέπουν πολλά. Έχουν, Έχουν Ακαδημίε κι αυτοί. Σπέντζα, Πολύκαρπο. Αλλά και όλοι οι πιλότοι και οδηγοί, ειδικά για του οδηγού, να βλέπουν 1988 Αυστράλια. Teeth UFO Attacked Family Now. Λε. Τώρα θα έχει και προτάσει, α πούμε, Τιμογεννάκη. Ναι, γιατί τώρα εδώ. Θα μα λε α για το σινεμά. Ναι, το λέγω επειδή είδα οι Ακαδημίε. Θα μου πει να δω και στον Edf. Φλίξ. Έλα τώρα Δεν διδάσκονται τίποτα Δεν διδάσκονται τίποτα Τίποτα δεν μαθαίνουμε πια δεν μαθαίνουμε Λοιπόν Βαίνω να δω λίγο αυτό τώρα καν Πόσο καν επεισόδια καν έχει καν. Και θα περιμένω να με να πούμε Έλα γεια Έλα Έλα Ο Αχιλέας είμαι Ο Αχιλέας από το Κάιρο από το Κάιρο Εδώ και χρόνια στην Ναι, σε ψάχνα. Τι κάνει. Καλά. Θάζει να πάμε χειρινό τσικαριαστό. Χειρινό τσικαριαστό, βαρύ δεν είναι. Όχι, δεν μια χαρά είναι με πατατούλες, Εσύ λαφτή, το Δεν ξέρω. Θα σου πω, θα έρθω στο ρέθιμνο ή να Θα έρθω στο ρέθιμνο. Αλήθεια πότε. 16, 17, 18 Γενάρη θα είμαι Κρήτη. Μία από αυτέ είναι ρέθιμνο. Δεν θυμάμαι Θα κοιμάσαι, Έχω... με ακούς Έχω... Έλα εντάξει άντε την άκουσα όλα καλά Τώρα σε παίρνω, θα λατρεύουμε όλοι μας Έλα, αποστολή μου. Έλα. Έ, μου λέει το παιδί μίλησε. Ήστερα από ένα χρόνο μίλησε το παιδί. Αχ, ρε, με Τι του έχει κάνει, έστειλε στον κατρούγκαλο στο ΙΕ. Να δούμε αυτόν που θα τον εστείλει. Θα να φωνάξω, ναι, και την να πάει με το φορτηγό να του τραγουδίσει. Υε. Την Πώς... πρωτοσάλτη που <σίλου> είναι κατάλληλη για αυτά είναι ότι πρέπει. Σωστό. Πάμε στον άνδρα, για καφέ. Που πηγαίνουν τεχνά και φρικάκια αλλάζουν και αθλητέ. Και αφού πηγαίνει και μία φωτρίνα. Τι αυτό. πως την πατήσαμε ναι, με αυτόν τον άνθρωπο το καραγκιώζεται. Για σκέφτεται τι είναι αυτό διάλυσε το κόμμα. Ρε. Λέω σε όλους του Για ποιον λέμε τώρα για τον Ναι, βέβαια, για ποιον λέμε. Ε, ναι, πως ε ναι. Λέει, για το κασελάκι. Να είναι προωθημένο το σχήμα. Ξέρω εγώ. Αποφάσισα λοιπόν να για... το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω με κι δεν μα βγει. Δεν με, αλλά μακριά οι που ψη... είμαστε, το 90% του Να μην του να αυτό το κολοκό. Όλοι ρατσιστέ είναι και φασίστε. Αυτό ήθελα να πω. Μακριά από αυτό το κόμμα. Όταν λέγαμε κάτι για τον Τζίπρα και λέμε αρκετά όλα αυτά τα χρόνια, ο συγκεκριμένο ακροατή έπαιρνε τηλέφωνο και μα κατηγορούσε. Μα εγκαλούσε, δεν μα κατηγορούσε. Βγενέστατο πάντα. Και έλεγε να μιλάμε για το παιδί γιατί θα φέρει την ελπίδα και. και. και, και τώρα ακούτε τι ακριβώ λέει, Ποια είναι η εξέλιξή του. Από Πασό ξεκίνησε, τον Τζίπρα πήγε και δεν ξέρουμε πού. Θα πάει και πώς θα οδηγηθεί η σκέψη του. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ελπίδα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ αισιόδοξο και δεν θα κολλώσει αυτή η ελπίδα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα πρόεδρε, πρώτη φορά μιλάω μαζί σου. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι η τέχνη της πολιτικής είναι να προβλέπεις πράγματα. Εκεί είσαι ο μοναδικός πολιτικός που σε ό,τι έχει πει έχεις πέσει μέσα. Μην κολώσεις... Μη μα προδώσει και είμαστε δίπλα σου. Τι τι τίποτα κολώσω. όλο ευχαριστώ για όλα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να κολλώσουμε, δεν πρόκειται ποτέ να πάμε πίσω. Πάμε μπροστά μόνο. Τελείωσε. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό και πολύ αισιόδοξο ότι ο Βελόπουλο δεν πρόκειται να κολλώσει. Γιατί τα λέει τα πράγματα και προβλέπει: Γίνει επιστολέ του Ισου. Είναι το, το χάρισμα. Μπορεί να παίρνει και το μνημονικόν, το οποίο δεν σε βοηθάει μόνο να θυμάσαι τι έχει γίνει παρελθόν. Σε βοηθάει να βλέπει και μπροστά. Μπορεί να βγει το διορατικόν. Το οξυδερκικόν προτείνουμε, κάνουμε τι μπορούμε εμείς εδώ, για την ελπίδα. Όταν δούμε ελπίδα τρέχουμε κατά πάνω της. Είτε αριστερή είτε δεξιά, όπως εδώ η ακροδεξιά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο μίμης Ανδρουλάκης, συγγραφέας πια, περνάει πάρα πολύ καλά. Κοιμάμαι νωρίς και σηκώνομαι, θα σηκωθώ τέσσερις ώρε, που είναι η πιο σκοτεινή ώρα. Έχετε ένα λυρισμό παρόλο που είναι μερικέ τεχνοκρατικό το φιφλίο. Έχετε ένα λυρισμό. Είναι, είναι λόγω τη νύχτα, τη βαθιά νύχτα. Εγώ ψικόνομαι παιδιά νύχτα και περπατώ. Και έχω δώσει εκεί στο χτήμα που έχω στα δέντρα έχω δώσει ονόματα μεγάλων προσωπικότητων. Και συνομιλώ και ακούω στην αυτή, όπω φυσάει ο αέρα στο μελτεμάκι το καλοκαιρινό και έρχεται από τη θάλασσα. Ακούω τι μελωδίε των δέντρων, τη φωνή των δέντρων. Και έχω τη δυνατότητα να κάνω συνομιλίες και με ζωντανά πρόσωπα και με τα θανάτιες συνομιλίες. Με πρόσωπα πεθαμένα. Πολύ σημαντικό είναι όλο αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μίμη Σανδουρλάκης έχει περάσει και αυτός από την αριστερά. Την Ελπίδα μετά Πασόκ, διάφορες παλινοδίες από εδώ και από εκεί. Και τώρα μιλάμε τα δέντρα με νεκρού και ζωντανού. Ε, πού είναι αυτό το κτήμα. Τέσσερις <laughs> ώρα θα μπορούσαμε να πάμε ένα πρωί, να το έχουμε σε ήχο και κυρίως, όχι και λέει ο μπορούμε να φανταστούμε, τι λένε τα δέντρα και ποια ονόματα έχει δώσει τα δέντρα και τι δέντρα είναι αυτά που έχουν τα ονόματα. Είναι απορίε πολύ απλές, δεν το προχώρησαν εκεί οι συνάδελφοι από την έρθου που τον είχαν χθες το μεσημέρι στο, στην εκπομπή. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Καριστιανού, είναι τρία λεπτά διαρκή. Έχει κανένα μάζεμα, να καταλάβουμε από τη διοίκησή της, πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική δικαιοσύνη, οι θεσμοί, γιατί συνέχεια μας μιλάνε όλοι για αυτό το κράτος και τα, τους θεσμούς και για τα ευαίσθητα θέματα που έχουν να κάνουν με την απονομή, την ισότητα, την ισονομία, αξίες της ανθρωπότητα Ε, όλα αυτά λοιπόν μέσα σε τρία λεπτά. Ετηθήκατε εξαίρεση των αποζημιώσεων τη Χελένικ Τρέιν προ του επιβάτε σε περίπτωση δυστυχήματο. Γνωρίζοντα όμω ότι ήταν μαθηματικά σίγουρο το θερατηφόρο δυστύχημα, λειτουργήσατε δόλια, εξασφαλίζοντα ατιμορρησία εντό και εκτό Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτο μέλο τη Ευρώπη που ετήθηκε ένα τέτοιο σκανδαλώδε προνόμιο υπέρ ιδιωτική εταιρεία. Και ει βάρο των πολιτών τη, αυτών που σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εκλεγήσα κυβέρνηση εκπροσωπεί. Θα ήταν γεγέλια η ξεδιάντροπη σα, αν δεν ήταν τόσο τραγικέ οι υποκριτικέ και αμήχανε προσπάθειε να πείσετε ότι νοιάζεστε δίθεν για την κοινωνία και ότι εφαρμόζεται το Σύνταγμα. Και δεν σταματά το έγκλημα των τεμπών εκεί. Ακολουθεί και δεύτερο, που εκθέτει ανεπανόρθωτα, εκτό από εσά και τη δικαστική εξουσία, καθώ αποκαλύπτει όλε τι σκοτεινέ συνεργασίε τη διαπλοκή. στην οποία μας έχετε καταδικάσει χρόνια τώρα. Μιλάω για τη συγκάλυψη, την αισθηκτόδη αντίδραση κάθε ενόχου... με την ασύλληπτη και ανίερη παρέμβαση... στην οποία ενεργοποιηθήκατε άμεσα από τις πρώτες ώρες... ως ανεπαγγελματίες. Συγκάλυψη, ώστε να μην μάθουμε τι παράνομο μετέφερε εμπορική... Φοβούμενοι, όχι τόσο την τιμωρία, αυτή δεν σας ενδιαφέρει καν, αλλά μην αποκαλυφθεί και σταματήσει αυτή η παράνομη, αλλά προσωδοφόρα για αρκετούς διαδικασία, η οποία συνεχίζει κανονικά, ακόμη και τώρα που μιλάμε. Και ενεργήσατε τόσο απρόσεκτα και αλαζονικά, που η κάθε ενέργειά σας προδίδει και αποκαλύπτει ανάγλυφα την ενοχή σας. Χάσατε μαζί με του ανακριτέ τα βίντεο, ώστε να μην δούμε την πορεία του τρένου με φορτωμένο το μικρό ειδικό κοντέινερ μεταφορά επικίνδυνων υλών. Ανταυτού, όλοι γίναμε θεατέ ενό παραποιημένου βίντεο, που έπαιξε και στην κρατική τηλεόραση. Με την ανοχή του ανακριτή, ο οποίο, αν και πλήρω ενημερωμένο για την πλαστότητα του βίντεο, δεν θέλησε να αναζητήσει ποιοι και γιατί έχουν προβεί σε τέτοιε σκόπιμε ενέργειε από προσανατολισμό τη αλήθεια. Χάσατε μαζί με τους ανακριτές το βίντεο από το σταθμό φόρτωση, Αλήθεια, πόσο βολικό. Παραποιήσατε τις συνομιλίες των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς και αυτές του 112 και τα παραδώσατε αλλοιωμένα για να μπουν στη δικογραφία. Τόση ανέδεια. Στείλατε πρόθυμους ιατροδικαστές από την Αθήνα να παραβιάσουν κάθε πρωτόκολλο λειτουργίας της γιατί δεν θέλατε να μάθουμε ότι πολλοί ζούσαν πριν καούν. Ούτε θέλατε να βρούμε πάνω του αρωματικούς υδρογονάθρακε, που είναι και η αιτία τη φωτιά που του απαθράκωσε. Αντικαταστήσατε χωρί καμία λογική τα χώματα στην περιοχή, για να μην μπορούν να γίνουν σωστοί έλεγχοι στο σημείο, γιατί φοβόσασταν αυτά που θα βρίσκαμε. Αλλά τα βρήκαμε. Στο πουλούρι και στο δεύτερο ιδιωτικό στρατηγικόπεδο, τα σκυλιά έχουν βρει τόσο αποδεικτικά, που θα έπρεπε ήδη όλοι οι ένοχοι να είναι φυλακοί. Και η εμπλεκόμενη πολιτική μαζί με του καλοβολεμένου διοικητέ και διευθυντέ. Διοργανώσατε μια εξεταστική παροδία με σκοπό να γλιτώσετε του αρχικού εμπλεκόμενου. Αδιαφορείτε να ξεκινήσει η προκατακτική για να γλιτώσουν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι πολιτικοί, ενώ ελπίζετε ότι η παροδία τη ανακριτική διαδικασία που έχετε οργανώσει θα σα ξεπλύνει για ακόμη μια φορά. Γελιέστε όμω. Ξέρουμε ότι το δεύτερο έγκλημα έγινε για να συγκαλύψετε την παράνομη μεταφορά διαλυτών, απαραίτητων για την οθεία καυσίμων που στην Ελλάδα. Τρία λεπτά διαρκεί όλο αυτό, περιγράφει ακριβώς τι γίνεται στην υπόθεση των Δεμπών, bon. να το ακούμε να ανατακτά διαστήματα, γιατί θυμίζει και αποκαλύπτει και κάποιες πτυχές που δεν τις γνωρίζουμε όλοι δεν είμαστε πάνω από το θέμα και κυρίως το ευρύ κοινό, αλλά θυμίζει και τα βασικά, τα βίντεο που έχουν χάσει, τα μονταρισμένα βίντεο, το βίντεο της φόρτωση τη αμαξιοστοιχίας, το οποίο έχει χαθεί τελείω ενώ, Υπάρχει δικαιοσύνη, αρχές και πρέπει να φροντίζουν και όλα αυτά και κοκορεύονται όλοι αυτοί για, τις, για το κράτος και όταν πρόκειται για μια καθαρίστρια με πλαστό πολιτήριο για να παίρνει 50 ευρώ παραπάνω αμέσως τρέχουν οι θεσμοί, η δικαιοσύνη, το κράτος όλοι να πέσουν πάνω στην καθαρίστρια όταν πρόκειται για μια απεργία, για έναν εργάτη, οτιδήποτε αμέσως λειτουργούν όλα αυτά στο λεπτό και εδώ χαθήκανε βίντεο, Ξεμπάζωσαν την πρώτη μέρα, μπάζωσαν τι επόμενε και τσιμέντοσαν την ευρύτερη περιοχή. Παίζουν με του ιατροδικαστέ, κάνουν άλλα μαγειρέματα, άλλα παιχνίδια, εξεταστική και όλα τα υπόλοιπα έτσι όπω λειτουργήσε η εξεταστική. Αυτά λοιπόν για το σύγχρονο ελληνικό κράτο είναι η πραγματική εκδοχή. Όλα τα άλλα που ακούμε είναι παρούφε ω γνωστόν για του Ιθαγενείς Φτάσαμε στο τέλο και για σήμερα. Έχουμε τον λαό, μα πάει στι διαφημίσει. Ε, αμέσως μετά μακαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο εμείς αύριο γεια σας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 Ναι, αποστολή. Θα ήθελα να κάνουμε μια παρέμβαση. Κάνε. Λοιπόν, ε, θέλουμε να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ τη Τετασκαλίτσα που μα ξεβλακιέζει και ειδικά το Θήμιο. Που... Το που Θήμιο δεν ήθελα... μπαίνει. Είχα πάρει ό,τι και να κάνει, όποια προσπάθεια δεν είναι τίποτα. Καμία, καμία. Τέλο πάντων, τι να πει. Τούρνο. Τούρνο. Τούρνο. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Φάθη. Θέλω να πω και ευχαριστώ στην κυβέρνηση, η οποία μα βοηθάει να έχουμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Το καλύτερο στην Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι και με διαφορά. Πρώτοι στο τέλο. Καταλαβαίνει, εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία. και να πρώτη. Αποστόη μου. Έλα μου. Πονάω. Πού, μαναμού. Παντού. Στο μπρατσάκι σου. Πονάω γιατί θα φορολογήσουν τι τράπεζε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι τράπεζε φορολογούνται παραπάνω από του υπόλοιπου. Οι τράπεζε παίρνουν δύσκολε ώρε. Μην πονά. Εντάξει, θε ένα pain killer. Σε... Μιλάω αγγλικά γιατί στα ελληνικά δεν είναι το δυνατό μα όπω καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Σκοτώνει το πόνο. Ναι, αυτό. Θέλω. Πού θα το βρω. Εγώ θα στο φέρω. Θα στο χορηγήσω. Μάνα μου. Μάνα, ρίμα, εσύ. Είναι λίγο υπόθετο, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα τι Πάντων, αλλά εγώ πάλι πονάω. Έκανε το εμβόλιο, γι' αυτό, ε? Ναι, πρώτη φορά. Στι προηγούμενε τρει δόσει που είχα κάνει, δεν είχα πονέσει καθόλου. Ο πόνο είναι ε... η Δονή, λέει κάποιο φίλο. Ναι, αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθεί από εκείνο το πλευρό. Ένα έχει η από την άλλη, τι να κάνω. Και στην τρίτη δόση που είχα κάνει στη Χίο, 9 Ιουλίου, νομίζω ήταν η τελευταία εκπομπή, πρέπει να ήταν. Καλοδιωμένη πηγα, ακούγοντα ελληνοφρένεια. Σαν τη μετανάστρια και, και εγώ, αλλά εσωτερική μετανάστρια. Ατοική, χίο, κάπου σταθροποιήθηκε.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 Ε, τώρα μείναμε για... ανάψει με σημεριά και έχουμε και δουλειά. Μην μου κάνεις τέτοια! Ανεβάζω μόνο το μανίκι και λέω: Δεν είμαι και ο τσιόδρα να έρθω με χαρειασμένο φανελάκι. Προστά. Έβαλε ένα σουτιάν τη προκοπή. Ωραία, παιδάκι μου τώρα, μου κάνεις εικόνες. Μάνα ναι, μου, εσύ, ναι. μάνα μου. Για τον οδηγό ταξί θα σου πω άλλη φορά. Hey. Λιά, φιλιά, Περιμένο, για Εντυπωμένο, για. Έχει ψηθεί επάνω μου τόσα χρόνια πώ αντιδρούνε όλοι και διαβάζουν. Ψήθηκε πάνω φιλόσιο. σου τι είσαι, παιδί μου. <σχεδί> <σχεδί> Στραβί <σχεδί> πιλότη <σχεδί> τα F16 που βάζε πάνω τα αυγά μάρτια <σχεδί> και, <σχεδί> και την πριζόλα <σχεδί> και ψηλότανε <σχεδί> στην κοιλιά τη που ήταν καυτή. <σχεδί> Έλασε παρακαλώ τώρα με τι <σχεδί> τσόντε που ανώμαλε. Άννα, χαρτί από το χάμο. Αλλάψαμε μεσημεριάτικα. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. ναι Έλα!